Όπως είναι γνωστόν, στην πόλη μας βρίσκεται από χτέ τα παιδάκια να πάνε στη μητέρα τους έξω Μάλιστα. και στο τέλος να έρθουν εδώ. Μάλιστα. Όπως είναι λοιπόν γνωστόν, από χτέ βρίσκεται εδώ στην πόλη μας η τιμία κάρα ενός Αγίου Σύγχρονου Ρώσου ο οποίος έχει μέχρι τώρα πολλά θαύματα να επιδείξει και ήδη η Ρωσική Εκκλησία τον έχει αναδείξει Άγιο της Εκκλησίας μας και η Αγία του Κάρα βρίσκεται ήδη στο Μητροπολιτικό Ναό της πόλεως μας, στην Ευαγγελίστρια δηλαδή και ίσως γι' αυτό και πολλοί δεν έχουν έρθει απόψε και απολύτως δικαιολογημένα αλλά και εσείς να κανονίσετε αυτή τη εβδομάδα που θα μείνει εδώ προσκύνηση, η αγία κάρα του, του οσίου και η ιεράρχου Λουκά του αποροσίας να πάτε λοιπόν να προσκυνήσετε του ιατρού ήταν η ιατρός της κριμέας επίσκοπος να πάτε λοιπόν να προσκυνήσετε την αγία του κάρα η οποία είπαμε βρί θαυμάτων έχει πάρα πάρα πολλά θαύματα και βέβαια εμείς εκείνο που ζητάμε είναι η χάρις του η ευλογία του και από εκεί και πέρα αν ευδοκίσει ο Κύριος να έχουμε και εμείς κάποιο θαύμα από τον Άγιο αυτό καλοδεχούμενο και το θαύμα εκείνο που όλοι μας πιστεύω να θέλουμε είναι να μεσιτεύει ο Άγιος για την διόρθωσή μας για την απαλλαγή μας από τα πάθη μας και από τις αμαρτίες μας για να μπορέσουμε και εμείς οι μέσα σε αυτό τον άφλιο αιώνα που ζούμε να βρούμε το δρόμο που οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού αυτό να το παρακαλούμε και ερχόμαστε αμέσως στο ιερό μα κείμενο. Και να υπενθυμίσω πριν ότι το περασμένο Σάββατο, εδώ στην αίθουσα αυτή, που ήταν και το πρώτο μας κήρυγμα, μιλήσαμε για τα γεγονότα, τα περιστατικά του καλοκαιριού αυτά τα φοβερά γεγονότα τα οποία συνέβησαν τα οποία ήσαν πρωτοφανή τα οποία δεν έχουν ξανασυμβεί στο πλανήτη το γεγονός της πυρκαγιάς των φοβερών εκείνων πυρκαγιών των ατελείωτων πυρκαγιών που θα τολμούσαν να πω ότι όλο το καλοκαίρι μη ημέρα εξερουμένης οι φωτιές εμένοντο κυριολεκτικός και δεν έβλεπαν τίποτα στο πέρασμά τους τα πάντα κατα, τα κατέτρωγαν και για πρώτη φορά θρηνήσαμε και όχι λίγα πολλά θύματα από τις φωτιές το ερώτημα οι φωτιές ήταν ανεξέλεγκτες Το είπα και το κράβγασα και την Δετάρτη Από το σταθμό της Εκκλησίας Και όσοι το ακούσατε το ακούσατε Σας το επαναλαμβάνω και σας όμως εδώ Τίποτα δεν είναι ανεξέλεγκτο αδελφοί μου Τα πάντα ελέγχονται τα πάντα κουμαντάρονται τα πάντα βρίσκονται κάτω από την αυστηρά επιτήρηση του Κυρίου <κυρίζει> συνεπώς και οι φωτιές ήταν αυστηρά επιτηρούμενες. και όπως ερώτησα προχτές στο κήρυγμα στις ιτιές που ήμουν την Τετάρτη και μιλούσα σας ρωτώ και εσάς αν ήθελε ο Κύριος δεν θα μπορούσε να τη σβήσει τις φωτιές αμέσως ακριβώς άρα ήταν επιτηρούμενες άρα ήταν ελεγχόμενες δεν είδατε τι λέει εκεί στον 148 ψαλμό σας έστειλα το ανοίξατε το διαβάσατε δεν το διαβάσατε να πάρετε να πάρετε όλοι το ψαλτήρι και μακάρι να μπορούσατε να πάρετε όλη και την παλαιά διαθήκη. <κυρίζει> Δεν είναι δύσκολο. Λίγα λίγα χρήματα σε ένα χρόνο έχεις αγοράσει όλη την παλαιά διαθήκη. <κυρίζει> Τι λέει λοιπόν εκεί στον 148 ψαλμό, <κυρίζει> <κυρίζει> χάλαζα Ζαχυών, Κρίσταλο, Πνεύμα, Καταιγίδο, Τα ποιούντα των λόγων αυτού. θα το επαναλάβω η φωτιά το χαλάζει το χιόνι ο πάγος οι καταιγίδε, τι κάνουν λέγει ο Ψαλμός, Αγία Γραφή λέγω ποιούν το λόγο του Θεού τα ποιούντα των λόγων αυτού αν ο Κύριος έλεγε στη φωτιά σταμάτα θα σταμάταγε αν τις έλεγε γύρνα πίσω θα γύρναγε πίσω. Αν τις έλεγε σβήσε θα έσβηνε. Όπως θυμάστε τότε από την πρήμνη του πλοίου που μίλησε στον άνεμο και του είπα σώπα τεφήμωσο κλείς το στόμα σου. Και αμέσω η καταιγίδα και ο άνεμος υπάκουσαν στην εντολή του δεσπότου Χριστού. Επομένω μην λέτε και μην ακούτε αυτά που τι αχλαμάρε αυτές που λένε τα κανάλια, οι φωτιές μένονται ανεξέλεκτες, ποιες ανεξέλεκτες φωτιές. Ο Κύριος τα επέτρεψε αυτά, τα επέτρεψε για τις αμαρτίες μας και τις αμαρτίες τους, εκείνων που κάηκαν, εκεί που έπεσαν οι φωτιές. Σε άλλο σημείο, ξέρετε τι λέγει στο 10ο ψαλμό να πάτε. Στο 10ο ψαλμό, τώρα σα κάνω γυμνάσματα, αλλά εσεί δεν καταλαβαίνετε. Δεν ανοίγετε ποτέ αγγέγραφη. Τα λέω εγώ, εγώ τα ακούω. Πήγαινε στο 10ο ψαλμό να δει τι λέει εκεί. επί επιαμαρτωλού. Τι θα βρέξει στου αμαρτωλού, ο Θεό, τι θα βρέξει. και θείον και πνεύμα καταιγίδωση. Θα βρέξει φωτιά και και, και καταιγίδε. και όπως είπα προχτές στον κύκλο των ανδρών σας το είπα και εσάς που κάνω κάτω στην παπαφλέσα, τι του είπα ξέρετε τι του είπα μου είπε κάποιος εκεί λέει ήταν αμαρτωλή ναι αμαρτωλή το πιστεύω αλλά τι είπε ο κύριος νομίζετε ότι μόνο αυτή λέει είναι η αμαρτωλή πήρατε σειρά μπήκατε στην αράδα προηγήθηκαν εκείνοι και όπου να είναι, φτάνει και η σειρά της Πάτρας. Μήπως εμείς είμαστε οι Άγιοι, ξεχνάτε το καρναβάλι, λέμε για εκείνους τις πορνίες εκείνων, λέμε ότι ο, ο δήμαρχος της Ζαχάρος έφερε πόρνες, γιατί εμείς τι κάνουμε το καρναβάλι, τι κάνουμε, λιγότερες πόρνες έχουμε εδώ. Λιγότερες πορνίες γίνονται, λιγότερες εκτρώσεις. Σας το είπα, δεν το είπα. ακούστε το. Μου το είπε μια κυρία. Ήρθε στην εξομολόγηση. Συνταραγμένη έκλαιγε. Τη λέω: Γιατί είσαι έτσι, μου λέει Παπούλη, θα σου πω. Άκουσε το κήρυγμα που είπα ότι κανεί δεν προσευχήθηκε. Και πραγματικά το είδατε και μόνοι σα. Ούτε καν η εκκλησία δεν κινητοποιήθηκε. Τίποτα. Τίποτα. Φλιβερή κατάσταση. Όταν το άκουσε λοιπόν αυτό, μου λέει Παπούλη κάποια Αγία γυναίκα και κάτω, μου λέει στη Ζαχάρο έκανε προσευχή εκείνη τη στιγμή και έλεγε Θεέ το χέρι σου και άκουσε τη φωνή του Κυρίου στον ύπνο της και ξέρετε τι είπε οι φωτιές δεν θα σταματήσουν για τρεις λόγους για τις πορνείες σας για τις εκτρώσεις σας και, ορίστε Όχι ε, Γιατί, γιατί Όχι Για τις μοιχείες ε, Για τις εκτρώσεις ε. Και Θυμάμαι ξέχασα και εγώ το τρίτο <συστη> Ορίστε οι πορωνίες, Για τις πορνίες Όχι, η μοιχεία και οι πορνία είναι το ίδιο ξεχνάω το τρίτο. Όχι, όχι, είναι ένα άλλο πολύ χαρακτηριστικό, πολύ χαρακτηριστικό και για τις βλαστημίες σας προς τον Θεό και για τις βλαστημίες σας προς τον Θεό τρία πράγματα οι φωτιές θα συνεχιστούν τι είπε ο Κύριος για τις βλαστημίες σας τις πορνίες σας και τις εκτρόσεις αυτή ήταν η απάντηση του Θεού Δεύτερον Δεύτερον Γεγονός του καλοκαιριού Η ζέστη, η φοβερή ζέστη Ζέστη Που δεν ξέρω αν πάνε έτσι τα πράγματα Του χρόνου θα έχουμε 50, 52, 55 Πού θα φτάσει, θα καούμε Θα καούμε Δεν υπάρχει περίπτωση Θα καούμε κυριολεκτικά Θα περπατάμε Και να πιάνουμε ξαφνικά φλόγες τα βγαίνουν από πάνω μας Φλόγες, θα καούμε δεν υπάρχει περίπτωση. 48 βαθμούς. 48 βαθμούς. Έλεγε το κανάλι επάνω στην Αθήνα σε μια οδό το οδόστρωμα χάμου. Το οδόστρωμα. Χάμου πατάνε οι άνθρωποι το οδόστρωμα. 65 βαθμούς. Φοβερό. <στονίδε> Φοβερό. <στονίδε> Νομίζεις ότι η ζέστη είναι ανεξέλεγκτη. Λάθος. <στονίδε> είπαμε τίποτα δεν είναι ανεξέλεγκτο. όλα είναι ελεγχόμενα από τον Κύριο και γιατι κάνει ζέστη ο Θεός το ξέρει και γιατι κάνει κρύο ο Θεός το ξέρει και γιατι βρέχει ο Θεός το στέλνει και γιατι έπιασε φωτιά ο Θεός το επέτρεψε και γιατι ρίχνει χιόνι και γιατι ρίχνει χαλάζι χαλάζι χαλάζει είπα στο Άγιον Όρος που να έριξε λέει εκεί στο διπλανό πόδι της Χαλκυδικής έριξε χαλάζει σαν το μάκ σαν το μάκ τόσο μεγάλο χαλάζι σκότωσε ζώα σκότωσε γιατί ο Θεός έγινε κακός οι αμαρτίες μας έγιναν κακές οι αμαρτίες μας Είδατε τι είπε ο Κύριος, εάν δεν μετανοήσετε πάντες ομοίως απολύστε. Όλοι θα πεθάνετε έτσι. Βλέπετε ο Κύριος είναι αποφασισμένος. Εδιάβαζα τώρα το μεσημέρι, ε, διάβαζα στην Παλαιά Διαθήκη εκεί. Τα δεινά που επέτρεψε ο Θεός στους Ισραηλίτες. Αλλά εκείνοι κάποιες στιγμές ξυπνάγανε, ξέρετε, ξυπνάγανε, καταλαβαίνανε κάτι. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε. Αυτό διάβαζα, έλεγε σήμερα, λέει, εκεί που διάβαζα, έλεγε ο προφήτης, ο αρχιερέας εκεί. Λέει, αδερφοί, μη διαμαρτύρεστε. Είμαστε άξιοι και ακόμα χειρότερα από όσα τραβάμε. Ακούσατε καμιά τέτοια κουβέντα εδώ εσείς. Όχι. Εκεί τουλάχιστον είχαν την αυτοσυνειδησία να πούν ναι καλά να πάθουμε όπως το όπου και ο γηστής, εκείνος που είχε σταυρωθεί δίπλα στον Κύριο που μετενοήσε εμείς λέει άρτσια όνε ναι, πράξαμε να απολαμβάνουμε Εγώ δεν άκουσα καμία τέτοια κουβέντα δεν άκουσα από κανένα στόμα να πει καλά να πάθουμε με αυτά που κάνουμε Τρίτο γεγονό του καλοκαιριού οι εκλογές των απίστων και των αθέων Μπράβο σα, με γεια σα και με χαρά σα. Να του χαιρόστε. <κυρίζω> Μπράβο, εσεί του ψηφίσατε. Δεν του ψήφισατε. Εγώ εγώ δεν ψηφίζω. Εσεί του ψηφίσατε να του χαιρόστε. Θα δώσετε λόγο όμω. Εγώ δεν θα πάψω να το λέω. Από εδώ, από αυτό το βήμα, εγώ θα πεθάνω. Σα το λέω. Εκτό και χάσω το μυαλό μου. Αν χάσει το μυαλό μου και λέω βλακίε, το, το έχω ξαναπεί. Παρακαλώ, πιάστε με, δέστε με και πετάξτε με όξτο. Δεν θα είμαι για, για κλείσιμο σε κανένα τρελοκομείο. Δεν θα καλά σκοπίμως να, να κλείσει το στόμα μου δεν θα το κάνω σκοπίμως να κλείσει το στόμα μου δεν θα το κάνω αυτό το καλά στο μυαλό σας δεν σα αρέσουν φευγάτε, Τραβάτε στο καλό να την κλείσουμε και αυτή την αίθουσα να πάει στο καλό αν είναι να έρχομαι εδώ να σας λέω ψέματα δεν θα το κάνω ψηφίστε τους λίγο λοιπόν. ωραία με γεια σας, με χαρά σας Τους είδατε Ακούσατε τι πρόταση έγινε τώρα στη Βουλή Καινούργια πρόταση Καινούργια πρόταση. Ε? Ακούσατε. <συσχελίδι> Να καταργηθεί η παρέλαση Πάει και αυτό Μέχρι, μέχρι πέρυσι Έγινονταν η παρελάσεις Και τη σημεία βαστάγαν οι Αλβανοί Ωραίο κοινίο Να μαζίσουν οι αρχοντές μας Τώρα έγινε καινούργια πρόταση στη Βουλή. Να καταργηθεί η παρέλασσος. Παρελάβουν οι Τούρκοι από εκεί. Να πέσει να το βιβλίο της Ιστορίας θα ξαναγυρίσει το βιβλίο της Ιστορίας. Θα είναι απλά λίγο πιο κομψό. Λίγο πιο κομψό θα είναι. Αλλά τα ίδια θα λέει μέσα. εσείς δεν ψηφίσατε να σας ζήσουν και μετά μην διαμαρτύρεσε στον Κύριο γιατί έχετε βάλει το χεράκι σας και θα πληρώσετε από τον Θεό το έχω πει και σε πολλούς και κατηδία το λέω είστε ηθικοί αυτούργοι για τα όσα γίνονται εδώ στον τόπο μας εσείς τους ψηφίζετε και αυτοί ενεργούν με τη δικιά σας την εντολή αυτοί έτσι κάνουν τώρα κάνουν ότι... αφεντικά αφεντικά Μα θα μου δεν θα βγαίνανε Ας βγαίνανε αλλά χωρίς την ζήφα σας Τουλάχιστον να μην έχει εσύ αμαρτία Και τέταρτον Περιστατικό του καλοκαιριού Ο καρκίνος Του Αρχιεπίσκοπου του Χριστόδου Πολύ συναισθηματισμός έπεσε Πολλοί γλυκανάλα τα λόγια μας είπαν τα κανάλια της τηλεόραση. Πολλοί δίθενε θρήνησαν. Α τα αυτά που ξέρουν. Αν ήθελαν να σεβαστούν την εκκλησία στο κάναν παλιότερα. Εγώ τώρα χαίρομαι. Χαίρομαι γιατί έδωσε ο Θεός επιτέλου την απάντηση στην αυθερεσία που υπήρχε μέσα στην Εκκλησία στην ασέβεια στην κοσμικότητα στο φιλοπαπισμό έβαλε ένα φρένο επιτέλους ο Θεός αυτό το παρακαλούσα και αυτό του έλεγα όλο αυτό το διάστημα που ακούγατε εσείς και δεν σε ενδιαφέρε εγώ έκλεγα. Δεν παριστάνω τον Άγιο, με πονάει όμως η Εκκλησία. Και αν βρίσκουμε εδώ, βρίσκουμε γιατί αγαπώ την Εκκλησία και τίποτε άλλο. Και σας είπα, να πεθάνει, να πεθάνει, να πεθάνει. Να πεθάνει, μετανιωμένος να πεθάνει. Να πάει στο καλό του, να πάει άγγελο να τον κάνει ο Κύριος, να του δώσει μετάνια, Αλλά μην ξαναγυρίσει εδώ πέρα. Μην ξαναγυρίσει εδώ πέρα ο Αρχιεπίσκοπος. Γιατί η εκκλησία έχει να τραβήξει ακόμα χειρότερα πράγματα, Εγώ προσέχουμε για να πεθάνει. Έτσι, λέτε, εγώ προσέχουμε για να πεθάνει. Κάντε ό,τι θέλετε, εσεί. Εγώ προσέχουμε να πεθάνει. Δεν είναι αμαρτία, Κανονικά, θέλετε να σα πω κάτι, ναι. μου το μεξίνει με η κυρία τώρα, μεξίνει και εγώ πρέπει να πω την αλήθεια. Δεν πρέπει να πω την αλήθεια Λοιπόν καθίστε λοιπόν να σας πω την αλήθεια Κανονικά δεν πρέπει να προσευχόμαστε Για τέτοιους ανθρώπους mm. Καθόλου Πού ναι έχουμε Αγία Γραφή Γραφή είναι εκεί Αγία Γραφή είναι εκεί mm. Αγία Γραφή σας, είναι εκεί Είπα κάτι, προφτές. Ξέρω πολλά, δεν ξέρετε τίποτα. Ξέρω πολλά, δεν ξέρετε τίποτα. Ξέρω πολλά, δεν ξέρετε τίποτα. Σαν διαβάζω. Όλες... Μη μιλάτε. Μη μιλάτε. Δεν ξέρω τι λένε οι παπάδες; Δεν με ενδιαφέρει τι λένε οι παπάδες. Σας το έχω σαν Εμένα με διαφέρει τι λέει η γεωγραφία. Θα <σας> διαβάσω λοιπόν για να τελειώνουμε με αυτή τη δουλειά. <σας> το πήραμε συναισθηματικά το θέμα. Δεν είναι συναισθηματικό. Ακούστε τι λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης. Μα ο πάει πατού. Όχι. Καγκύρο και εγώ πάτε του. Κυρία μου, προσέξατε τι είπα. Δεν προσέξατε τι είπα. Και λυπάμαι γι' αυτό. Μην, μην μου κάνετε μάθημα. Oh, okay. Βρίσκουμε εδώ για να κάνω εγώ μάθημα. Δεν ήρθα να μου κάνετε μάθημα. Ούτε να μου πουν από το βάχτυλο από κάτω. Αν θέλετε, ακούστε με. Oh, Σας παρακαλώ. Oh, okay. Αν έχετε τη διάθεση να ακούσετε, ευχαρίστω να ακούσετε. Ιδάλλος, πηγαίνετε. Αν να μην Προσέξτε, λοιπόν. Oh. Ο καρκίνο ναι, είναι αρρώστια που πάει παντού. Όμως ο Κύριος είπε ότι για πολλές περιπτώσεις ο, ο καρκίνος έρχεται ως, ως μάστιγα. Mm -hmm. Δεν ξέρετε τι είναι ο Χριστόδουλος. Mm -hmm. Σταματήστε. Δεν ξέρετε τι είναι ο Χριστόδουλος και δεν ξέρετε τι συμφορά που έχει φέρει στην Εκκλησία ο Χριστόδουλος. Mm -hmm. Δεν την ξέρετε. Σας είπα ξέρετε το ένα και εγώ ξέρω τα χίλια. Μην έγινε το στόμα μου λοιπόν. Γιατί άμα ανοίξω το στόμα μου, θα φύγουν και οι καρέκλες από το μέσα. Yeah. Αφήστε λοιπόν. Yeah. Εγώ θα σα πω μια κουβέντα που λέει ο Αγγελιστής Ιωάννης. Λοιπόν, ακούστε. Λέει ο Ευαγγελιστής Ιόγχης και θα συμπεξηγώ κι όμως. Όποιος ενδιαφέρεται να μάθει είναι η πρώτη καθολική επιστολή στο 5ο κεφάλαιο, στον 16 στίχο, 16 στίχο, στον 16 στίχο στο 5ο κεφάλαιο. Ακούστε λοιπόν. Εάν κάποιος, σας το μεταφράζω μόνο, εάν κάποιος λέει, ή τον αδελφό του να αμαρτάνει δεν το καταλαβαίνετε έτσι αμαρτία μη προς όταν δει λέει τον αδελφό του να κάνει μία όχι θανάσιμη αμαρτία μία από τις κανονικές αμαρτίες να πει ένα ψέμα να κάνει μια κατάκριση εκεί λέγει τι Ετήσει και δώσει αυτό ζωή. Να παρακαλέσει, λέει, τον Θεών να παρακαλέσει τον Θεό, να παρακαλέσει τον Θεό, το κοιτάτε με, γιατί μετά θα ξαναλέτε τα ίδια, να παρακαλέσει τον Θεό. Τότε να παρακαλέσει τον Θεών όταν η αμαρτία του είναι μη προστάνα. θάνατο. Ακούστε τι λέει τώρα παρακάτω. τη αμαρτάν, σύνομαι, ε, η αμαρτία προς θάνατον, υπάρχει, λέει, και η άλλη αμαρτία τώρα, Η θανάσιμη. Πού περί εκείνης, λέγω, ή να ερωτήσει, για εκείνη δεν θα προσευχηθεί. Τα ακούτε? Για τι θανάσιμες αμαρτίες απαγορεύει ο Απόστολος εδώ να προσευχόμαστε. Και θέλετε να σα πω και κάτι άλλο Για να μην κοκορευώστε από Και μην πετάγεστε εμένα δεν μου κάνετε μάθημα Όταν ο Απόστολος Παύλος κάποτε λέγει Πήγε στην Κόρινθο Και είδε κάποιον που τα είχε Με τη μητριά του Ξέρετε τι έκανε Παρακάλεσε τον Θεό Όχι να τον συγχωρέσει. Ξέρετε τι Παρακάλεσε τον Θεό Σήκωσε τα χέρια του ψηλά και παρακάλεσε ο Θεόν να τον κάνει δαιμονισμένο και ο Θεός επέτρεψε σε δαιμόνιο και μπήκε μέσα και δαιμονίστηκε ο άνθρωπος και το είπε μετά εγώ λέει παρακάλεσα το Θεό και έγινε δαιμονισμένος αυτό. Αυτός μπάς και βάλει μυαλό μπάς δεν ξέρετε μη μιλάτε δεν ξέρετε μη μιλάτε και προπάντω μην μου κάνετε μάθει. Αν εμπιστεύεστε αυτά που λέω, δωλάτε. Δεν εμπιστεύεστε, σα είπα, πήγαινε, δεν κυράζει. Εγώ δεν είμαι λάτρης του Χριστόδουλου, ούτε κανονός Χριστόδουλου. Εγώ ήρθα εδώ να πω την αλήθεια. Δεν θέλετε να το ακούσετε, φεύγω. Σας εξήγησα. Μα, λένε, σας εξήγησα και σας εξηγώ και προχτές εξήγησα πάλι. Δεν Βλέπετε λοιπόν, εγώ λέω πιο χαλαρά από τι λέει η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή, σα είπα στην 1η Καθολική του Ιωάννου, στο 5ο κεφάλαιο, στο 16, στίχο, ανοίχτε το να το διαβάσετε και στο σπίτι σα αν θέλετε. Απαγορεύει καν να προσευχηθούμε. Εγώ τουλάχιστον κάνω μια προσευχή και λέω, Θεέ μου να πεθάνει. Αυτό λέω. Πάρτο να ξεβρωμίσει ο τόπο, πάρτο, ναι. Ε. Δώσ' του μετάνια. Αυτό που απαγορεύεται κατά τον Ευαγγελιστή, ο Άγιο να το κάνω εγώ, παρανομώ και το κάνω και λέω, Θεέ μου, μετάνια. Δώσε του μητάνια. Αλλά πάρ' τον εγκ! Βενιθεί τότε Θεέρη μας, δεν θα μας τον για τι αμαρτίες μας, για τα χάλα μας δεν θα μας τον αφήσεις. Άφησέ τον μας! Ξέρεις εσύ! Αλλά μην μου κάνετε μάθημα, Σας παρακαλώ και δεν θέλω άλλη φορά. Άλλη φορά δεν θέλω... Μη μιλάτε! Μη μιλάτε! Μη μιλάτε! Μη μιλάτε! Σας παρακαλώ! Μη μιλάτε! Μη μιλάτε! Μη μιλάτε, σας παρακαλώ! Σας παρακαλώ μην μιλάτε θα, θα σταματήσετε Μέχρι εδώ Ήρθατε να ακούσετε όχι να με διδάξετε Ήρθατε να ακούσετε Εάν δεν σας αρέσουν τα λόγια μου πηγαίνετε Εγώ βλέπετε πριν αρχίσω κάνω προσευχή Δεν σας αρέσουν πηγαίνετε Ψέματα και φούμαρα δεν θα σας φουλήσω ποτέ Καταλάβετε το αυτό Την ώρα που χάσαμε θα την πληρώσετε τώρα Θα κάτσουμε ένα τέταρτο Λέει, παραπάνω. Κάνω, κάνω, κάνω. Λοιπόν Εύχομαι λοιπόν στον Θεό να τον πάρει Να τον πάρει Γιατί η ζημιά στην εκκλησία Από αυτόν έχει, Είναι τρομερή Σας είπα δεν ξέρετε τίποτα Θα σας πω το μικρότερο κακό που έκανε Εγιώμησε την εκκλησία σορτ και παντελόνια και ξεύκλωτες μόνο αυτό σας λέγω και πάνε οι κακόμοιροι άνδρες και δεν το λέω να του δικαιολογήσω πάνε στην, εκκλησία, πάνε στην εκκλησία να προσευχηθούν τα ακούω στην εξομολόγηση και το λέω και μπροστά του, και μου λέει παπούλη άσε δεν θέλω να πιέσω στην εκκλησία να βλέπω τις κοιλιές ότσο δεν προσέχω στη λειτουργία κοιτάω τα πόδια των γυναικών εγώ από δεν πάω του Χριστόβουλου κατορθώματα είναι αυτά αλλά σας είπα μέχρι εδώ δεν πάω παραπέρα τα πολύ φοβερά τα κρύβουμε τα πολύ πολύ φοβερά τα κρύβουμε γιατί σας είπα τότε δεν θα φύγουμε μόνο εμείς θα φύγει και σκεπή θα φύγουν και καθέκταση δεν θα τίποτα λοιπόν και τώρα ερχόμαστε στη συνέχεια του 13ου κεφαλαίου των παροιμιών του Σολομόντος και σας υπερθυμίζω ότι έχουμε εξηγήσει μέχρι και το στίχο 21. Εκεί τελειώσαμε πέρυσι τα κηρύγματά μας. Και τώρα προχωράμε παρακάτω. Διαβάζω το στίχο 22 «Αγαθός ανήρ κληρονομίζει Υούς Ἰών. «Χτις δε δικαίης πλούτος ασεβών» Τι σημαίνουν αυτά τα λόγια Αυτά τα λόγια αγαπητοί μου αδελφοί είναι χαρακτηριστικά του πόσα μπορεί εσύ, ο απλός άνθρωπος, να καταφέρεις εδώ στη γη με την αρετή σου. Μας πήρε το ποτάμι, το έχετε καταλάβει, μας πήρε το ποτάμι της αμαρτίας, Και επειδή μας πήρε το ποτάμι της αμαρτίας και μας πάει την κατηφόρα δεν μπορούμε πλέον να δούμε κλείσαν τα μάτια μας είμαστε σχεδόν μισοπεθαμένοι από την αμαρτία Ο στίχος αυτός που διαβάσαμε είναι χαρακτηριστικός και επαναλαμβάνω μας δείχνει το αν, ότι αν αγωνίζεσαι πόσα μπορείς να καταφέρεις Και γίνομαι σαφή. <κλήρω> ανήρα καθώς κληρονομήσει Υιούς ιών. ο Άγιος άνθρωπος λέγει αφήνει πίσω του κληρονομιά στα παιδιά του και στα εγγόνια του όχι κληρονομιά λεφτά τι να τα λεφτά Ξέρετε τι θα γίνουν τα λεφτά μια μέρα. Ό,τι είχαν γίνει τα λεφτά την κατοχή. Θυμάστε τα λεφτά. Δρόλια. Μην παραπονιέστε τότε. Όλοι είσαστε εκατομμυρίου, όχι δισεκατομμυρίου. Θυμάστε κάτι εκατομμύρια που κυκλοφοράγα τότε. Πεντακόσια δισεκατομμύρια, 603 τρει εκατομμύρια και πήγαινε και έπαιρνε ένα κομματάκι ψωμί. Έδινε σε εκατομμύρια και έπαιρνε μια φέτα ψωμί. Και αν δεν τα λεφτά. Είδατε τι είπε ο Κύριος. «Μη θησαυρίζετε, λέει, θησαυρούς επί της γης». Δεν ακούτε εσείς. Τα μάτια σας, τα αυτιά σας, η καρδιά σας είναι κολλημένη στα βραχιόλια, στα μπικλιμπίδια, στα, στα δαχτυλίδια, δεν ξέρω εγώ σε τι άλλα, σε αυτά που τα κοσμήματα κλπ. «Μη θησαυρίζετε, λέει, κύριος. Μη κοιτάτε, λέει, να αποκτάτε από αυτά. Γιατί» Ψείς και βρώσεις αφανίσαι. Δεν δηλαδή. Αυτά υπάρχει ο σκόρος. Θα το χαλάσει ο σκόρος. Υπάρχει το σκουλίκι. Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει η φθορά για όλα αυτά. Τίποτα δεν θα ζήσει από αυτά. Αν του πληρονομήσεις του σου τι να του τι να του κληρονομήσεις. Οικόπεδο, οικόπεδο, οικόπεδο, ε? σπίτι. Ήρθε η φωτιά και το έκαμψε. Τι να του Να του κληρονομήσεις εκείνο που κανείς δεν μπορεί να το πειράξει. Το οικόπεδο μπορεί να το φάει κάποιος. Και να αρχίσει το παιδί να τρέξει στα δικαστήρια... Να πάρει καμιά καραμπία να τον σκοτώσει και να κλειστεί και φυλακή και να κολλαστεί και αυτός και Εδώ μιλάει για κληρονομιά ουράνια. Αυτή την κληρονομιά που διεκδίκησαν οι Άγιοι. Οι Άγιοι. Βλέπεις οι Άγιοι δεν κληρονόμησαν, δεν άφησαν πίσω τους κληρονομιές, περιουσίες, σπίτια, Καταστήματα, αυτοκίνητα, ξέρω εγώ, άμαξες και δεν ξέρω τι άλλο. Εμά όταν έφυγε αυτό, εδώ, ξέρετε τι μα άφησε. Το πολυτιμότερο που έχω, εγώ τουλάχιστον. Το πολυτιμότερο. Ξέρετε τι μου Την ευχή του. Για μένα μεγαλύτερη κληρονομιά από αυτή δεν θέλω. Δεν θέλω, τι να το κάνω με τα λεφτά. Και δεν είχε και λεφτά. Αλλά και να έχει τι. Εμένα μου τα φυσικά τα Μου άφησε την αυχή του. Αυτό περιμένουν τα παιδιά του Αγίου και τα εγγόνια του Αγίου. Γι' αυτό σας είπα προσέξτε τι θα αφήσεις στα παιδιά σου και στα εγγόνια σου. Πρόσεξε την κληρονομιά που θα τους αφήσεις φεύγοντα. Τι θα έχουν να θυμώνται τα παιδιά σου όπως σένα. Ο αγαθός Ανήρ κληρονομήσει Ιούς ιών. Ο Άγιος άνθρωπος άνθρωπο αφήνει πίσω του την αγιοότητά του. Αφήνει πίσω του τη μυστηριακή του ζωή. Αφήνει πίσω του την προσευχή του. Αφήνει πίσω του τις αρετές του. Αφήνει πίσω του την ελεημοσύνη του. Αφήνει πίσω του την αγάπη του. Αφήνει πίσω του τις αγριπνίες του, τις προσευχέ του, τα κομποσκήνια του. Εκείνα αφήνει πίσω. Εμεί εκείνα έχουμε να θυμόμαστε από τον άγιο κατηχητή μα. Εκείνα. Εκείνα έχω να θυμάμαι από την άγια τη μάνα μου. Αυτά έχω να θυμάμαι. Τι να θυμηθώ. Τι να μου φυλάξει, να μου δώσει σπίτι και τι του κάνω το σπίτι μου. Καλόγερο άνθρωπο είμαι εγώ. Τι θα του κάνω το σπίτι. Εγώ, εγώ. <κυρίζει> εγώ φιλοξενούμενο είμαι. Όπου πάω, φιλοξενούμενο είμαι. Σήμερα είμαι εδώ, αύριο εκεί πήρα τη βαλίτσα μου και έφυγα και πάω όπου με δέχονται. Με δέχονται, πάω σε ένα παγκάκι και θα ξαπλώσω και θα κοιμηθώ. Τελείω. Δεν θέλω σπίτι, να του κάνω το σπίτι. Την ευχή τους θέλω. Την ευλογία τους. Τι μια άφησε ο Άγιος Λουκάς στην Αγία τώρα όριστε πηγαίνετε να πάρετε ευλογία. Τε θα δε κάνεις τα μπιχλυμπίδια. Μετράνε μπροστά στο να πάνε να στην την Αγία Κάρα του Αγίου. Δεν μετράνε. Μετράνε λύρες. Δεν μετράνε. Και θεωρητικά το λες... Κοίταξε να το πιστέψεις και πρακτικά μέσα σου. Αγαθώς αν ανήρ κληρονομήσει ιούσιων. Αυτό κοιτάξτε να αφήσετε στα παιδιά σας πίσω σας. Να αφήσεις κληρονομιά αρετών. Να σε τιμάτε το παιδί και έστω κι αν εσύ φύγει και το παιδί σου είναι ακόμα αμετανόητο και αδιόρθωτο Έστω και αν δεν δει τη βελτίωσή του, θα γίνει η βελτίωσή του. Ξέρετε πόσα παιδιά έρχονται και μου λένε, Σα το έχω ξαναπεί. Πάου λέει τώρα κάποτε, εγώ λέω Παπούλι, δεν άφηνα γερό και όσοι όρθιο βλαστήμαγα τη μάνα μου. Εκείνη προσευχόταν για μένα, εγώ τη βλαστήμα να την καρπάζωνα. Πέθανε. Το παιδί ξύπνησε 20 χρόνια μετά το θάνατο τη μάνα του. Και τώρα ξέρετε τι έχει κάνει. Πάει μέσα στα νεκροταφεία και ψάχνει, ξεριζώνει μόνο του αγκάθια με τα χέρια του να δει που είναι ο τάφος να πάει να τη ανάψει ένα κέρι. <Και> Γιατί αυτό μου λέει, μου λέει, εγώ μου λέει δεν θα βρίσκα επιστροφή στο Θεό αν εκείνη δεν προσευχόταν για μένα επάνω στο Θεό. Εκούτε, αυτό κάνεις Αυτό βοηθάς Αυτή είναι η κληρονομία που περιμένει Και το παιδί σου και το αγώνι σου πίσω σου Αφήστε τα υλικά στοιχεία Και μην αφήνετε προπάντως στα παιδιά σας πίσω σας Άθλιο παράδειγμα Αφήστε τους μοντερνισμούς Και Αφήστε τις ανθρωπαρέσκειες και κοιτάξτε να δείτε την ψυχή του παιδιού τι έχει ανάγκη εκείνη η ψυχή το παιδί θέλει να σε βλέπει όμορφη το παιδί θέλει να σε δει άγια εκείνη την αγιότητα κοίταξε να του δημιουργήσεις μέσα στην καρδιά του αγαθώς ανήρ κληρονομήσει ιούσιών τι άφησε ο πατήρ Παΐσιος πίσω του άφησε λεφτά τίποτα αφού δεν είχε ο κακομμύρης τίποτα σχισμένα ράσα είχε τι άφησε τι άφησε άφησε 5, 6, 7, 8, 10 βιβλία γεμάτα συμβουλές που άμα πάρεις άφησε τι άφησε τώρα κάθομαι και τα γράφω εκεί στο σπίτι άφησε κάτι ομιλίες απλές που άμα τα δώσεις ένα λογοτέχνη σε ένα που ξέρει να χειρίζεται καλά τη γλώσσα ας πει αυτό είναι αγράμματος, αγράμματος είναι σίγουρα αλλά άμα ακούσεις κάτι νοήματα Ω, πω, πω, άκουγα τώρα έναν άλλο γέροντα που ζει ακόμα τώρα το μεσημέρι να σε να κλαίσεις να κλείς. Ακούστε πατέρα Πορφύριο, τον πατέρα Πορφύριο, πό, πό, ουράνιο θησαυρό, της θησαυρό, αυτό μου άφησε, εγώ τι άλλο θέλω. Έχω την κασέτα, κάθομαι και τον ακούω και παίρνω την ανακαίνιση τη ψυχής αγαθώς ανήρ κληρονομήσει ουσιών. θησαυρίζεται δε δικαίης πλούτος ασεβών οι, οι ασεβείς τι κάνουνε κυνηγάνε νι, τον πλούτο έτσι δεν είναι έτσι λέει εδώ τουλάχιστον ο ασεβείς δεν έχει θεό μέσα του δεν ποντάρισε θεό δεν ποντάρισε βασιλεία ουρανών αυτούς που ψηφίσατε κανείς δεν πιστεύει από δάχος. Δεξι, αριστερή, με κόκκινη, πράσινη, μαύρη, άσπρη, ξέρω εγώ, μπλε, θες. Κανείς ό,τι θες Κανεί δεν πιστεύει Ξέρετε γιατί έρχονταν και πέφτανε στα, στα, στα γόνατα μπροστά σα. Ξέρετε γιατί. Γιατί αυτοί σήμερα παίρνουν 13.000 μισθό και εσύ παίρνει 300 ευρώ. Γι' αυτό. Ψηφίστε του όμω. Εκεί να κρατάνε ένα καρακλοπόδαρο μεθαύριο και να σου το φέρουν στο κεφάλι. Τι καλά θα σου κάνουνε εσύ δεν τον νόμισε σωτήρα σου. Εσύ δεν αγνόησες τι σου λέγει ο Ιωροκήρυκας και πήγες και τον Καλά να πάθεις λοιπόν. Έτσι θα σου πει ο Κύριος. Γιατί παραπονιέσαι. Γιατί παραπονιέσαι. Εγώ σου στήνα τον τιμώθω και πέρα και στάβε. Δεν ήθελα να τον ακούσεις. Τελείωσε. Κάτσε να φας τις σου τώρα και με μιλά Κάτσε να φας τις σου. Εσύ τον προτίμησες εσύ τον ήθελες αυτοί δεν πιστεύουνε μα θα μου πείτε πήγε είδαμε κάποιον να ε, μην και το όνομά του το βρομιάρι το βρομιάρι ε, πήγε και κοινώνησε πες το πάλι για τα μάτια του κόσμου τη θεία κοινωνία μωρέ τη θεία κοινωνία για τα μάτια του κόσμου καταλαβαίνεις <Τι> συγειδοποιείτε τι σας λέγω για να σου πει να και εγώ χριστιανός είμαι και τι καλός χριστιανός φάω και κοινωνάω κάλεσε τα κανάλια τα κανάλια μπράβο σας μπράβο σας αυτοί θα τη θάψουν την Ελλάδα καλά τη θάψαν την πίστη μας την πίστη μας τη θάψαν για εμάς βέβαια μέσα στην καρδιά μου εμένα ζει η πίστη μου. δεν περιμένω να μου τη θάψουν εκείνη τα, τα αυτά δεν κάθομαι να δώσει σημασία αλλά Γι' αυτό τους βγάλατε πάνω. Για να χάψουν την πίστη σας. Γι' αυτό τους βγάλατε. Για να χάψουν την Ελλάδα. Γι' αυτό τους βγάλατε. Για να κάνουμε λι φιλία. Γι' αυτό τους βγάλατε. Γι' αυτό τους βγάλατε. Για να ξεχάσουμε τους πολέμου και τις θυσίε των μα Γι' αυτό τους βγάλατε. Μπράβο σας Έλληνες. Μπράβο σας. Μαζεύουν λεφτά αυτοί, γι αυτό ζουν. Άρα τα λεφτά τους είναι κλοπιμέα, είναι άκημα. Τα τρώνε από σένα και τα παίρνουν αυτοί. Λένε ισότητα, ποια ισότητα. Κανεί ένα παλιωτόμαρο και μέσα δεν πετάχτηκε να πειρε, ισότητα ρε. Ρε, ρε αλίτες, τι, τι ισότητα λέτε, τι ισότητα. Εμεί παίρνουμε 13.000 ψητών να πεταχτεί ένα που να έχει φιλότιμο μα ένα, ένα τομάρι και μέσα, δεν έχει φιλότιμο, ένα να πεταχτεί μέσα από τα 300 να πεταχτεί ένα τομάρι και να πει Ρε φιλότιμο! Ρε, φιλότιμο ρε! Παίρνουμε 13.000 και μιλάμε για ισότητα! Μιλάμε για ισότητα μωρέ τομάρι! Ποιά είναι η ισότητα! Ισότητα είναι να έχω εγώ 13.000 το μήνα και να αφήνω τον άλλον να φύνε το ζωή κάτω με 300 ευρώ το μήνα! Αυτή είναι η ισότητα έχασε τα μαθηματικά, μήπως έχασε τι σημαίνει ένα και να κάνει γιο <Συκλή> <Συκλή> γιατί εκεί μας πάνε, να μας τρελάνουν εντελώς <Συκλή> εσείς όμως πιστοί ακόλουθοι του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας τη σημαία και δρόμο κάτω στην ομιλία του Αρχηγού, του Θεού πηγαίνετε <Συκλή> <Συκλή> <Συκλή> ασασμίγει το κόκκινο και το πράσινο μετα. αλλά αυτά λέει τα λεφτά τα κλοπιμαία θα τους τα πάρει ο Θεός θα τους τα πάρει Μάχτη. πως θα τους τα πάρει έχει ξέρετε ο Κύριος ένα μυστήριο τρόπο τα λεφτά λέει των ασεβών θα τα δώσει ο Θεός πάλι στους φτωχού. Με κοιτάτε, είναι περίεργα τα λογιά, έτσι δεν είναι περίεργα, δεν είναι. Προσέξτε λοιπόν και θα δείτε. Έχει λοιπόν ο Κύριος ένα περίεργο τρόπο, έχει ένα περίεργο τρόπο, έχει ένα περίεργο τρόπο και πέραγε τα λεφτά των πλουσίων και τα δίνει στους τόπου. Θέλετε να σας τον πω τον τρόπο. Λοιπόν, το ξέρετε. Ποιο το ξέρει, δεν το ξέρω. Λοιπόν, να το πω εγώ. Για εξηγήστε μου παρακαλώ, η οικογένεια ενός φτωχού πολυτεκνού με χίλια ευρώ που έχει οκτώ παιδιά με χίλια ευρώ τα καταφέρει και συντηρεί την οικογένειά του και βάζει και στην άκρη. Και εξηγήστε μου τώρα η οικογένεια ενός πλούσιου που παίρνει πέντε ευρώ το μήνα έξι ευρώ το μήνα δεν μπορεί να αναστήσει ούτε ένα παιδί Δεν ακούγεται λίγο μυστήριο στα αυτιά σας. Ο ένα με χίλια ευρώ συντηρεί την οικογένειά του και βάζει και στην άκρη. Ο άλλο με έξι χιλιάδε ευρώ, με εφτά χιλιάδε μισθού, πληρώνεται και ο ίδιο πληρώνεται και η γυναίκα του, χοντρού μισθού. Και έχει ένα παιδί, δύο παιδιά και λέει: Δεν τα φέρνω βόρτα, δεν μπορώ. Είδε το άλλο το παλιό Καλά ήταν ο κόσμο εκεί στην Κέρκυρα και τον ψήφισε. Ένα βουλευτή τη Κέρκυρα, δεν θυμάμαι πώ τον λέγανε. Λοιπόν, θυμάστε τι, τι έλεγε λεφτής 13.000 βιστό και έλεγε πεινάμε ρε παιδιά, πεινάμε εμείς πεινάμε μωρέ, πεινάμε δεν έχουν να φάμε πεινάμε έλεγε ευγήκε, ευγήκε στην τηλεόραση και έλεγε πεινάμε mm. δεν μου φαίνεται περίεργο του τα παίρνει η ο Θεός και τα δίνει σε αυτόν τον πολίτεχνο που τα χίλια ευρώ του φτάνουνε για να φτιάξει και 8 και 9 και 10 παιδιά και να τα μεγαλώνει χωρίς πρόβλημα. Είναι η μυστήρια λογική του Θεού αυτή. Αυτή η λογική του Θεού είναι όχι ένα και να κάνει δύο, κάνει ένα και να κάνει ένα ή μηδέν, αλλά και ένα και να κάνει χίλια. Αυτή είναι η μυστήρια αριθμητική του Θεού. Σας πω παραδείγματο. είναι κάποιος που έχει έτσι παιδιά να με συγχωρείτε για αυτό που θα πω ξέρω δεν πρέπει να τα λέω αλλά θα πρέπει να το πω για να σε δώσει να καταλάβετε το κάλεσα λοιπόν μια μέρα του λέω έλα εδώ μωρέ αδερφέ είναι, είναι δικό μου πνευματικό παιδί του λέω η γυναίκα σου δεν δουλεύει εσύ δουλεύεις είσαι σκαυτιάς να του δώσω κάτι το πονάω. Είναι παιδιά μου είναι. Δεν τα πονέσου. Εσύ τα παιδιά σου τα πονάς. Έλα δω να σου δώσω κάτι. Όχι, όχι πάτε. Έχω. Έχω, έχω. έχω. Όχι, όχι. Ξιοπρεπέστηκε. Κάνα του λέω πώς έχεις. Έξι παιδιά του. Ξέρετε τι μου απάντησε. Αφού με έκανε και έκλαιγα. Ήμουν στο αυτοκινητότη και έκλαιγα. Τα τέσσερα παιδιά μου, μου τα μεγαλώνει το τσιγάρο μου Το κόψα το τσιγάρο Και με τα λεφτά εκείνα που, που χάλαγα για τσιγάρα και καφέντες Και όλα τα παρεπόμενα Μου μεγαλώνουν τώρα τέσσερα παιδιά Η αριθμητική του Θεού Τα ακούτε κυράδες? Μόνο με το τσιγάρο μου λέει μεγαλώνω τέσσερα από τα έξι παιδιά Και δεν διανοείται να σταματήσει το μυαλό του αγίου ανθρώπου. Είπαμε, είναι η αριθμητική του Θεού αυτή. Είναι η αριθμητική του Θεού, ένα και ένα κάνει χίλια, ενώ στον πλούσιο ένα και να κάνει μηδέν. Ο πλούσιος θα παίρνει χιλιάδες ευρώ και δεν θα έχει, και θα γκρινιάζει, και δεν βγαίνω, και δεν βγαίνω, και δεν βγαίνω. Πεινάει το παιδί μου, πεινάμε, πεινάμε, πεινάμε. Θυμάστε εκείνον τον Ζουγανέλη, σας τον έχω ξαναπεί. Δέκα λεπτά θα μου δώσετε ακόμα. Οπωσδήποτε. Δέκα λεπτά θα μου τα δώσετε οπωσδήποτε. Το Ζουγανέλη, το θυμάστε αυτό με τα 19 παιδιά στην Αθήνα, ε. Θυμάστε. 19 παιδιά. Προχτέ ήρθε μια κυρία, μου λέει ο πατέρα μου, ο παππού μου, δεν θυμάμαι τι μου είπε, 22 παιδιά. Εδώ στην πάτρα. Θυμάμαι παλιά εγώ εδώ ένα στην πάτρα, 25 παιδιά. 25 εδώ, στην Πάτρα ο γνωστός μας, οικογενειακός φίλος μας έχουμε λοιπόν αυτός ο Ζουγανέλης λοιπόν το είχαν πάρει κάποτε στην τηλεόραση, σας το ξαναπεί, δεν ξέρω αν το θυμάστε Δεν είχαν πάρει στην τηλεόραση δεν ήθελα να το παρουσιάσουν ήταν η μέρα των πολυτέκνων και δεν ήθελα να το παρουσιάσουν σαν υπόδειγμα πολυτέκνων με 19 παιδιά, αλλά τι να το παρουσιάσουν τον έβγαλε και ένα παλιοθήλυκο ένα βρωμοθήλυκο και τον έβγαλε να του ξεφτιλήσει τον άνθρωπο. Κι είδατε και τον είχαν στο παράθυρο, στα παράθυρα που λένε και στην τηλεόραση. Άρχισε λοιπόν αυτή να του λέει «Ρε κύριε λέει, τη ρώτησες τη γυναίκα σου, λέει, αν τα θέλατε, γι' αυτό την παντρέφεγες και κάτω τέτοια εσχρά, εσχρά, βρώμικα». <ΛΛΛΛΛΛΛ> Αυτός είχε βάλει το κεφάλι κάπου. <ΛΛΛΛ> Δεν μιλούσε. Είπε, είπε, είπε, είπε αυτή με ύφο. Με ύφο χιλίων παπών. Είπε τελείωσε. <συκλίδη> Σηκώνει τα μάτια του ο γέροντας. Ένας σεβάσμιος γέροντας. Πάμε τον είχα κοντά μου θα του φύλαγα τα χέρια, τα πόδια του φύλαγα. Σηκώνει το κεφάλι του, τη βλέπει. Τη λέει κοπέλα μου τελείωσες. Είχα τελείωσε. Μην μπορώ να πω και εγώ κάτι. Βεβαίω λέει, Δημοκρατία έχουμε αλλήλεια. Αυτό σα φέραμε. Λέει να πέντε και εσεί την άποψή σα. Ξέρετε, ήταν γνωστά εκεί. Ε, δεν έχει τηλεόραση. Ελευθερία. Ελευθερία. Mm. Δεν σε κάτι. Είσαι παντρεμένη. Mm. Λέει ναι. Mm. Έχει παιδιά. Αν mm. θυμάμαι καλά, του είπε ότι έχει δύο. Mm. Έχω δύο παιδιά. Λέει. Μάλιστα. Mm. Να σου πω τι λέει. Τι ηλικία λέει τα παιδιά σου, τώρα αν θυμάμαι ήτανε τρίο, το άλλο ήταν τέσσερο, κάτι τέτοιο, κοντά κοντά. Να σε ρωτήσω λέει κοπέλα μου, αλλά θέλω λέει να μου πει με ειλικρίνεια. Λέει ευχαρίστος. Για πέ μου λέει. Μέσα σε αυτά τα τέσσερα χρόνια παίξε αυτά τα δύο παιδάκια. Αρρώστησαν ποτέ τα παιδιά σου. Ε βέβαια λέει αγίμωνα. Τι. Έτυχε λέει ποτέ να τα πάσει κανένα νοσοκομείο Βέβαια λέει και εγχείρηση έχουν κάνει Και το ένα και το άλλο Και πέσαν κάποτε λεφτυπήσαν και λοιπά Και το πήγαν και το ένα στο νοσοκομείο Και το άλλο έχουν, έχουμε πάει έχουμε, έχουμε ιστορία με τα νοσοκομεία Της λέει λοιπόν Πίστεψέ με κόρη μου Της λέει Ότι εγώ 19 παιδιά Και δεν ξέρω Πού είναι η διεύθυνση Των νοσοκομείων δεν έχω περάσει ούτε από τους Μόκο! Τι σημαίνει μόκο. μόκο? Μόκο. Άχνα! Έβγαλε το σκασμό. Θα το πούμε στην κοινή διάλεκτο. Έβγαλε το σκασμό. Η Παπαρδέλα έβγαλε το σκασμό. Αυτή που ξέρει και έλεγε πολλά η σοφία του Θεού στο γέροντα μια κουβέντα της είπε μια κουβέντα Ακριβώ κατά πια τη γλώσσα της έτσι ξέρει ο Θεός και παίρνει τα λεφτά από τους πλούσιους και τα δίνει στους φτωχούς μπορεί το παιδί ακούσατε τώρα το μεσημέρι τώρα το μεσημέρι άκουσα ένα φοβερό Κάπου έγινε, λέει, μια έκρηξη έξω στο εξωτερικό και πετάχτηκε ένα μωρό με την κούνια του, λέει, με, με δέκα μέτρα ψηλά και έπεσε κάτω και δεν έπαθει τίποτα. Τώρα το μεσημέτω, στις ειδήσεις. Άλλοι γύρω, λέει, σκοτωφήγανε, το παιδάκι αυτό, λέει, το πέταξε η έκρηξη 10 μέτρα ψηλά και έπεσε από κάτω και δεν έπαθει τίποτα. Ποιο το φύλαξε. Ο όπως θυμάστε για εκείνο το άλλο με το τσουνάμι που είχε γίνει εκεί πέρα, θυμάστε ένα μωρό είχε μείνει επάνω σε στρώμα και το πήγαινε η θάλασσα το πήγαινε το πήγαινε το πήγαινε το πήγαινε το είδε ένα ελικόπτερο από πάνω ένα ελικόπτερο κατελέγει κάτω να δει τι είναι ένα μωρό επάνω σε ένα στρώμα ζωντανό θαύμα ναι στην Ελληνισία φοβερά άμα θέλει ο Κυρίος Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πάμε και στον άλλο χθήγο να τελώνουμε. Δίκαιοι ποιήσους είναι εν πλούτο έτη πολλά. Η δίκαιη λέει από τον πλούτο τους θα ζήσουν πολλά χρόνια. <Δίκαιο> Είπαμε ο δίκαιος δεν θέλει Δεν βγάζει την άκρη. Αντίθετα, ξέρετε τι κάνουν οι άγιοι, οι άγιοι άνθρωποι, ξέρετε τι κάνουν, Τα σκορπίζουν. Τα σκορπίζουν. Εσκόρπισε, ενέδω και τη σπέγγιση. Έδωσε στου φτωχού, λέει ο δίκαιο. Ο δίκαιο δεν φτιάχνει τραπεζικό λογαριασμό, ο δίκαιο. Ο δίκαιο τα βγάζει και τα μοιράζει. Ο άγιο άνθρωπο δεν τα έχει ανάγκη. Μα τότε, για ποιο πλούτο, για τον ουράνιο πλούτο για τις αρετές του για την αγιότητα της ζωής του Γι αυτά λέει εδώ ο δίκαιος ο Άγιος με τον πλούτο αυτών το θησαυρό που έχει μέσα του θα ζήσει πολλά χρόνια πού εκεί πάνω. εδώ βλέπετε ο Κύριος δεν τους αφήνει τους δικαίους να ζήσουν πολλά χρόνια δεν το θέλουν και οι ίδιοι βλέπετε όταν τον ρώτησε, τον ρώτησε τον Άγιο Γεώργιο Διοκριτιανό και του λέει Τι θε να ζήσει και να σε κάνω σε ένα αυτοκράτορα και να γίνει σιδερολάτρη ή θε να πεθάνει. Ναι, πεθάνω. Τώρα, τώρα, τώρα, τώρα. Κόψτε μου το κεφάλι. Κόψτε μου το κεφάλι. Τώρα. Θέλω να πεθάνει. Μα είσαι 20 χρονών. 20 χρονών. Δεν πειράζει. 20 χρονών. Να πεθάνει. Ο Άγιο προτιμά το θάνατο θέλει να συμβασιλεύσει με τον Θεό δεν θέλει τα πολλά χρόνια και τα κάνει τα πολλά τα χρόνια αυτά τα πολλά χρόνια που λέει εδώ εννοεί την αιωνιότητα εκείνα τα πολλά χρόνια διεκδικεί ο δίκαιος ο Άγιος Άνθρωπος γι' αυτό και αγωνίζεται σε αυτή τη ζωή για να κερδίσει τον αμέτρητο πλούτο τη Βασιλείας του Θεού Εμεί είμαστε ανόητοι και κοιτάμε εδώ πέρα πώ θα αυξήσουμε τα λεφτά μα και δεν σκέφτεσαι ότι μια συγκοπή να σου έρθει. Μια συγκοπή, το πιο απλό, το πιο απλό που συμβαίνει καθημερινό πλέον, καθημερινό συμβαίνει. Μα παίρνουν κάθε τόσο τηλέφωνα, τηλέφωνα πέθανε ο τάδε. Πο-πο-πο-πο-πο. πεθανε ο τάδε, 20 χρονών, 50 χρονών, 30 χρονών, 40, 55, 60. Πο-πο. Τέρμα. Έχει φάει λεφτά λοιπόν. Ορίστε. Είδατε τι λέει ο Απόστερος Φαύλος Έχοντες διατροφάς και σκεπάσματα τούτης αρκεστισόμεθα μας αρκούν αυτά δεν θέλουμε πολλά να φάμε κάτι το μεσημέρι, το βράδυ και να έχουμε και ένα σκέπασμα να κοιμηθούμε τίποτα άλλο Θα ζήσουν πολλά χρόνια λοιπόν αιώνια χρόνια θα ζήσουν οι δίκαιοι με τις αρετές τους και με την αγιότητα τη ζωή του. Του το οφείλει ο Κύριος και θα του δώσει Άδικοι δε, απολούνται συντόμως. Ο άδικος θα φύγει έτσι που δεν το καταλάβει. Σας θυμίζω. Θυμηθείτε τον άφρονα πλούσιο. Θυμάστε πώς έφυγε. Την ώρα που είχε φτιάξει τι αποθήκες του και χαιρόταν που τις έβλεπε. Δεν πρόλαβε να παρακοιμηθεί το βράδυ. Φεύγουμε. Φεύγουμε. Άδε ετοίμασταν, τίνιε. Αυτά που ετοίμασε σε ποιον θα πάνε τώρα, σκοτώθηκες ελίσταξε να αυξήσεις να αυξήσει, να αυξήσει, να μεγαλώσουν τα χρόνια, να, να, να αυξηθούν τα χρόνια σου. Τελείωσαν τα χρόνια σου, σήμερα κιόλα. Φίλε μου, θυμηθείτε τον άλλο το πλούσιο με τον ε Όταν ήρθε η ώρα και τελείωσε, πού πήγε, λέει. Εκείνη η, φοβερή, εκείνη η φράση είναι φοβερή δηλαδή προσέχετε αυτή τη φράση όταν φτάνετε εκεί αν διαβάλλετε αγιαγραφή και φτάνετε σε αυτή τη παραβολή του πλουσίου και του Λαζάρου μία φράση είναι πολύ ωραία «Απέθανε δε και ο πλούσιος και τα αφύτε» είναι, Αυτός είναι ο προορισμός του πλουσίου για τον Λάζαρο δεν το λέει έτσι ήταν το κύριος δεν λέει έτσι. Επέθανε, λοιπόν ο Λάζαρος και πήγε στις αγκάλες του Αβραά. Απέθανε όμως ο Πλούσιος και τα άφησε. Να, η γη που κυνήγαγε, τα λεφτά που είδε, ορίστε. Mm. Κάτσε αγκαλιά με δάφτρα. Και η ψυχή του, mm. βουτιά στον άδειο. Να mm. και Φυσικά δεν παίρνουν λεπτά. Mm. Τώρα, α όλο δεν παίρνουν. τα Σάββατα δεν έχουν σέμπη πολύ ωραία. Να λοιπόν για ποιο πλούτο μιλάει εδώ. Άδικοι η συντόμασοι. Εκεί που νομίζει ο άδικο ότι έχει μαζέψει, έχει μαζέψει, έχει μαζέψει, είναι ο πιο πλούσιο. Καμαρώνω. καμαρών Πιο πλούσιο έρχεται μια φωτιά και το καίει το σπίτι, τη βίλα του. Πάει. Ποια νομίζετε σπίτια καήκαν εκεί κάποιοι, ξέρετε μια σπίτια. Ε? Αυτά που, καήκαν, που χτιστήκαν με εκμεταλλεύσεις, με το αίμα του λαού. Αυτά που χτιστήκαν με κλεψιές, με αδικίες με ψεύτικες υπογραφές με ψεύτικες με ψεύτικες δηλώσεις α, α, α, α. Τι γίνεται εδώ Μην ανοίξουμε τέτοιο φάκελο εδώ μέσα δεν μας σώσει τίποτα Δεν μας ξεπλένει Δεν μας ξεπλένει όχι ο Δούναβης ούτε το μεγαλύτερο ποτάμι ο Μισή Συπίσπιος είναι αυτό Δεν μας ξεπλένει Ο Μιελός δεν μας ξεπλένει Τι Ξέρετε πώ είπαν ψέματα εδώ και χριστιανοί και χριστιανοί ήρθε μια αν ήμουν κα... δεν φόραγα τα ράσα θα δύο κατακεφαλιές που θα γυρνάνε το, το, το κεφάλι της Θεπί είναι σβούρα. Ξέρετε τι έκανε χριστιανοί πνευματικό Θεο πνευματικό την έδιωξαν σας το είπα νομίζω εκμεταλλεύτηκε τώρα τις φωτιές και πήγε και δήλωσε ότι είχε καμένα και πήρε πέντε χιλιάδες ευρώ αποζημίωση τη είπα αν δεν πας να τα δώσεις πίσω μέχρι τελευταίο όχι λεπτό και την υποδιέρεση του λεπτού αν δεν το δώσεις πίσω εδώ σε μέρα δεν θα ξανάρθεις από σήμερα σε διαγράφω, παιδί μου. Τελείωσε. Από σήμερα τελείωσε από μένα. Από σήμερα τελείωσε. Και τι το είπα, δεν ξανάρθω. Λέει, ξανά, λέει τελείωσε. Μόνο αν πάει να τα γυρίσει όλα πίσω, όλα! Τότε θα έρθει να τα πούμε πάλι. Και να πάρει και τον κανόνα του όπω τη πρέπει. Ψεύτικες δηλώσεις, για αυτό καΐκαν τα σπίτια. Τράβω να σας πούνε κάτω εκεί, για αυτοχαδάκια, τίμια, γιατί υπήρχαν και τέτοιοι. Η φωτιά λέει πέρασε δίπλα τους, δεν τους ενώπισε καθόλου. Έχω μάθει, έχω ανθρώπους κάτω εκεί και μου φέρουν πληροφορίες, εκκλησίες, τίποτα. Αυτά λοιπόν, αγαπητοί μου αδερφοί, ένα τέταρτο σας έφαγα, δεν πειράζει άλλη φορά να μην μου κόβετε χρόνο από το κηρυγμά μου γιατί αυτή, το, αυτή την εξέλιξη θα έχει λοιπόν, να είστε καλά ο Θεός να είναι μαζί σα να πάτε να προσκυνήσετε το λήψανο του, του Λουκάτου Ιατρού του Αγίου Λουκάτου Ιατρού και Θεού Θέροντος το στο ερχόμενο Σάββατο και πάλι είναι εδώ ας είναι παραμονή τη 28 Οκτωβρίου θα έχουμε κανονικά την ομιλία μας